Το όνομα του πατρό και του ήρθε το Ιπνεού. Βασιλέ φουρά η παράγει μα mm. αληθύσε που το χωράμι και τα πάνω πληρώνω στι αγρόστου μεγαλύτερη ζωή χωριό σελθε και σκίνηση εννοήσαμε και καθάρισε που μαβάσει κυρίω και στο συνολική που μου. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στο ψέμα, ε, και από εκεί που διαβάσαμε από το Ναβάδο ρόθεθο είχαμε δει ότι με τρεις τρόπους ο άνθρωπος ψεύδεται με το νου λέει, με τον λόγο και με τη ζωή του και είχαμε αναφερθεί στο ψεύδος του νου που ο άνθρωπος ε, λειτουργεί με έναν τέτοιον τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό του και στις σχέσεις του και κυρίως η έκφραση του ψεύδους του νού είναι η υποψίες η καχυποψία <συρίζει> θέλετε κάτι σε αυτό να πείτε; <συρίζει> Από την αυτά. γιατί όταν Από το μπορεί να μιλήσει και άμεσα ο Θεός στην καρδιά μας, μπορεί να μιλήσει μέσα από το λόγο Του. Μέσα από κάτι που θα διαβάσουμε. Και στην προσευχή μπορεί να μας δώσει τέτοιο λόγο. Ανάλογα. Πάντως με αυτόν τον τρόπο. <κυρίζει> κάτι άλλο? Αν ανακαλύψουμε Ματέρτης με κάποιος ψέμα μια καλή φροντική πεδάμεν πως δεν είναι Αν ανακαλύψουμε ότι κάποιος λέει ψέματα... ρωτάτε... να του το πούμε να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει να κάνει με την, με την ποιότητα της σχέσεως. Εσείς αναφέρετε ένα περιστατικό. Μία περίπτωση... που δεν λύνεται αυτό το ζήτημα... εάν αν μας πούνε τι να κάνουμε η δυσκολία να διαχειριστούμε ένα τέτοιο περιστατικό ή και η αιτία που κάποιος μπορεί να ψεύδεται είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι έχει πρόβλημα με σχέση άρα εκεί είναι που πρέπει κανείς να δει τα πράγματα και όχι αν έγινε μια παράβαση μιας εντολής ή ενός ηθικού νόμου το ζητούμενο δεν είναι αυτό από μόνο του αν κάποιος είπε ψέμα αν μας είπε ψέμα ή αν ακόμα είπαμε ψέμα αλλά ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούνται τα πράγματα εκεί και αυτό μάλλον παραπέμπει στο γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία ή καλύτερα στη σχέση και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί Για πολλούς λόγους μπορεί κάποιος να ψεύδεται Ή γιατί δεν θέλει να εκτεθεί Είτε γιατί θέλει να δώσει ένα άλλο πρόσωπο Αυτό πραγματικά είναι Θέλει κάτι να κρύψει Είτε γιατί δεν είμαστε εμείς έτοιμοι να ακούσουμε κάτι Άρα δεν σημαίνει ότι πάντα έχει το πρόβλημα αυτός που λέει ψέμα Αλλά μπορεί να το έχουμε και εμείς Συνεπώς δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η απάντηση έχει να κάνει με το να δύο ο άνθρωπος την ποιότητα της σχέσης του που είναι συνήθως η αιτία που βγαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα συμπτώματα. Να δούμε λοιπόν παρακάτω... Αυτά που λέει ο Δωρό Και άλλα παρόμοια σε διάφορες περιπτώ, περιστάσεις μας είπαν οι πατέρες για να μας προφυλάξουν από το κακό που φέρνουν οι υποψίες. Ας φροντίσουμε λοιπόν αδελφοί μου με όλες μας τις δυνάμεις να μην δίνουμε εμπιστοσύνη ποτέ στις υποψίες μας. Ιάν ο άνθρωπο, δείξει εμπιστοσύνη στις υποψίες του δημιουργεί δύο κόσμού. έναν πραγματικό και έναν ψεύτικο. Δημιουργεί δύο τρόπους επικοινωνίας αυτόν τον τρόπο που έχει να κάνει με αυτό που εκδηλώνεται με κάποιον και υποκρινόμεθα ότι αυτό πιστεύουμε και έχουμε και ένα άλλο επίπεδο επικοινωνία, που είναι αυτό που είναι στο μυαλό μας που πιστεύουμε λέμε έτσι λέει αλλά αλλιώς είναι τα πράγματα. Όταν έχεις δηλαδή την υποψία για κάποιον για κάτι αφενός δείχνεις μια συμπεριφορά που κινείται όχι στις υποψίες αλλά σε αυτό που φαίνεται και υποκρίνεσαι ότι το πιστεύεις και σε πιστεύει ο άλλος και ένας άλλος λογισμός Μία άλλη κατάσταση που έχει να κάνει με αυτό που εμεί βαθιά πιστεύουμε μέσα μα. Το πρόβλημα είναι να βγουν τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή στην πραγματική σχέση. Έχουμε την κρίση της οικονομίας που είναι μόνο σε μεγέθη στο μυαλό μας που όμως δεν βγήκαν στην πράξη, στην πραγματικότητα για να αντιμετωπιστούν και ο άνθρωπος δεν θέλει να τα βγάλει στην επιφάνεια για δύο λόγους γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυσκολία φοβάται τη σύγκρουση φοβάται ότι δεν μπορεί να κατορθώσει να διαπραγματευτεί προς το συμφέρον του αυτήν την σκέψη που έχει στο μυαλό του για παράδειγμα δυσκολεύεται να το αποδείξει δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει αλλά και για άλλο λόγο γιατί αρέσκεται να πιστεύει στην υποψία η οποία είναι αυτή η οποία τον δικαιώνει. Η υποψία μας στην ουσία είναι μια διαδικασία ατομική δική μας μέσα στην οποία προσπαθούμε να δικαιωθούμε. Και αν το βγάλουμε στην επιφάνεια και ανατραπεί αυτό που πιστεύουμε γκρεμίζεται η δικαίωσή μας. Έχουμε εμεί κάτι, ένα αποκούμπι, ένα φανταστικό αποκούμπι που καθένας φτιάχνει ένα σενάριο βάσει το οποίο δικαιώνει τον εαυτό του. Αυτή είναι η βάση της υποψίας. Λοιπόν, εγώ αν το βγάλω σε επιφάνεια και τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν κρεμίζει αυτό το οποίο με δικαιώνει. Και μάλιστα θα φανώ και και θα φανώ και φρενοβλαβής ότι τα μυαλά μου δεν είναι καλά. Όμω θα εκτεθώ. Γιατί δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Άρα προτιμώ να έχω ένα δικό μου κόσμο, ένα φανταστικό κόσμο, ένα ψευδίαστο κόσμο, στον οποίο να φαντασιώνω με διάφορα πράγματα και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και να νιώθω ότι υπερέχω του άλλου, υποψήνει και μια διαδικασία να νιώσουμε ότι υπερέχουμε του άλλου, ότι έχουμε δίκιο. Εάν το βγάλουμε στην επιφάνεια, αυτό θα κρεμιστεί. Ένα πιθανό να κρεμιστεί. Άρα ένα λόγο είναι ακριβώς ο φόβος μας μην κρεμιστεί αυτό το οποίο στο οποίο χειρωνόμαστε είναι χειρώσεις μας οι ατομικές και κατά δεύτερο λόγο είναι η δυσκολία να βγάλουμε άκρη σε μια σχέση αλλά το κύριο πρόβλημα είναι πνευματικό το ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατακριτικότητα σε μια προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου και δεύτερον είναι ψυχολογικό πρόβλημα ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πραγματικότητα και αρρωσταίνει. Και η αρρώστια του είναι ότι δεν μπορεί να έχει αληθινές σχέσεις. Δηλαδή δεν λες αυτό που έχει στην καρδιά σου στον άλλο. Δεν επικοινωνείς με, τον άλλο, με αυτό που έχει στην καρδιά σου. Δεν επικοινωνεί η καρδιά σου. Επικοινωνεί η πολιτική σου. Γιατί όταν έχω κάποιους βιβλίωση για κάποια πράγματα... ενώ θα δείχνω μια άλλη συμπεριφορά... Τα πραγματικά μου κίνητρα είναι αυτά που πιστεύω μέσα μου. Είναι βεβαιότητε που έχω μέσα μου και αυτέ στην ουσία καθορίζουν τη συμπεριφορά μου, άλλο ότι βγαίνει στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο όμω δεν είμαι αληθινό. Βάζω τη μάσκα μου. Πιστεύω ότι άλλο είναι κακό, και επειδή δεν μπορώ να το πω για παράδειγμα, πιστεύω ότι άλλο μου έκανε κακό, ότι με επιβουλεύετε, ότι με κατακρίνει ή οτιδήποτε άλλο έχω στο μυαλό μου, βλέποντα κάποιε συμπεριφορέ, σχημάτισε μια εικόνα. Έχω μέσα με αυτή τη βαθιά πεποίθηση ο άλλο με δεν με αγαπάει, για παράδειγμα, ότι με φθονεί, με επιβουλεύεται, αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω, εγώ αρχίζω τα χάσω χαμόγελα, τι τις τι ψευτευγένειε, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω αλλιώ πέρα. Και δεν θέλω να το βγάλω αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να με περάσει για κακό, για τρελό, για παράλογο. Αυτό το πράγμα τι δεν φέρει μια σχιζοφρένεια, δεν φέρει μια διάσταση αυτού που πραγματικά πιστεύω με αυτό το οποίο βγάζω στην επιφάνεια στην πράξη. αυτό είναι ψυχική δυσκολία δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα πέρα του πνευματικού προβλήματος που μέσα του, μέσα του έχει αυτή την κατακριτικότητα την άρνηση του αδελφού μου την άρνηση της σχέσεως τίποτα δεν απομακρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από το να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αμαρτίες του και τίποτα δεν το κάνει τόσο πολύ να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν όσο αυτές. Οι υποψίες λοιπόν έχουν και τούτο το πρόβλημα. Ότι με κάνουν να μην ασχολούμαι με τα δικά μου λάθη, με τα δικά μου προβλήματα και ασχολούμαι με όσα δεν με αφορούν. Αυτό που είπαμε και πριν, το να βλέπω στο πρόσωπο του άλλου το αρνητικό, την αμαρτία, το λάθος, και μάλιστα το οποίο μπορεί και άμεσα να μ' αφόρα τι κάνω, να μας με αυτό και μετατοπίζω το κέντρο του προβλήματος από τον εαυτό μου στον άλλο και έχω μύρια τόσα να ασχοληθώ με την ψυχή μου, με τον εσωτερικό μου κόσμο και επειδή αυτό δεν είναι ευχάριστο δεν μου είναι και ευχάριστο να βλέπω τα στραβά μου άρα όλη αυτή μου η ανάγκη να δω το στραβώ το διοχετεύω στον άλλο δηλαδή είναι αυτό το σχήμα προβολής που λένε και οι ψυχολόγοι όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχω τις ενοχές μου, τις δυσκολίες ένας για παράδειγμα ο οποίος είναι, έχει χίλια δυο στο μυαλό του ανήθικες σκέψεις θα είναι πολύ ελεγκτικός εδώ το ανήθικο. στον άλλο, θα το προβάλλει στον άλλο η κοινωνία μας, ένα παράδειγμα Συνεχώς μιλάει για τη διαφθορά που υπάρχει Όλα τα κανάλια όλος ο κόσμος Και καλό το κάνει Αλλά η ένταση που το βγάζει Κινεί είναι, μια είναι, είναι υποψία Ότι τελικά προβάλλουμε όλοι αυτό που έχουμε μέσα μας Αυτό το ζήτημα Και ασχολούμαι τόσο πολύ Επειδή εγώ βλέπω το στραβό που έχω Όπως για παράδειγμα ένας γονιό Που πέρασε μια περίεργη ζωή Δηλαδή ήταν άτακτο Στα νιάτα του και πέρασε μια τη ζωή, είναι πολύ αυστηρό να δει το παιδί του να σωτεύει. Έχει αυτή την εμπειρία και έχει αυτή την ενοχή για όλα αυτά τα πράγματα, και αυτό το προβάλλει αυτή την έλλειψή του, αυτή την ενοχικότητά του, την προβάλλει εκφράζοντας το φόβο για το παιδί του. Με τέτοια υπερβολή που το πνίγει περισσότερο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι υποψίε εκφράζουν και αυτή την κατάσταση. Τη διάθεση δηλαδή να προβάλλουμε τα δικά μας προβλήματα στον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ο λόγος του Κυρίου που λέει ότι ο άνθρωπος εκ του περισσεύματος της καρδίας του μιλεί. Και αυτό που λέει ο Ρόδρος της αγαθεί πάντα αγαθά. Αυτός που είναι καλός βλέπει όλα καλά, ανεξάρτητα αν είναι καλό ή όχι κάτι αντικειμενικά ας πούμε. Άρα προβάλλουμε αυτό το οποίο πραγματικά βιώνουμε. Ένα ζηλιάρης θα, βλέπει, θα νιώθει ότι όλοι τους ζηλεύουν ενός ο είναι έξω από τη λογική αυτή δεν καταλαβαίνει, μπορεί να το και να μην να βλέπει με αυτό το λογισμό από αυτό το πάθο δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό από αυτό συμβαίνουν μεριάδες ταραχές, μεριάδες στενοχώριες από αυτό ποτέ δεν βρίσκει καιρό ο άνθρωπος να αποκτήσει τον φόβο του Θεού όταν έχει αυτές τι σκέψεις λέει ο Δόβας έχεις μεγάλη ταραχή το μεγάλο πρόβλημα της υποψίας σαν καρπός της είναι η ασυνεννοησία δεν ακούς αυτό που σου λέει ο άλλος αλλά ακούς αυτό που φαντάζεσαι ότι υπονοεί ο άλλος φαντάζεσαι αυτό που θέλεις να φανταστείς και Κρίνεις και ακούς σύμφωνα με το δικό σου κωδικό που έχεις δημιουργήσει είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν καθαρόν λόγο αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε και καθαρήν ακοή η οποία ακοή επηρεάζεται από αυτά που έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας είναι πολύ δυσκολό να έχουμε συνεννόηση γιατί δεν έχουμε καθαρότητα Καρδιάς. η καθαρή καρδιά η απλή καρδιά δηλαδή η καρδιά που έχει μία ενότητα μπορεί να συνονωθεί με τον άνθρωπο και να καταλάβει αυτό που εννοεί η μειονεξία μας η έλλειψή μας οι ενοχές μας οι προβολές που κάνουμε δημιουργούν που εκφράζονται κυρίω με την υπόνοια και την υποψία Γεννού μία συνθετότητα στη σκέψη μας. Και το κύριο χαρακτηριστικό της συνθετότητας είναι η πολυπλοκότητα που δημιουργεί μία έλλειψη ενότητας, εσωτερικής. Το κύριο χαρακτηριστικό της απλότητας είναι η εσωτερική ενότητα. Ο νους και τα συναισθήματά μου έχουν μία ενότητα και μία κατεύθυνση και μία αναφορά. Ο άνθρωπο που κινείται από τι υποψίε είναι κομματιασμένο σε διάφορε ιδέε και σκέψει. Πελαγώνει. Και πολλέ φορέ είναι αλληλοσυγκρόμενοι σε σκέψει και τα συναισθήματα. Δεν, δεν το νιώθουν πολλέ φορέ. Πώ να βγάλει άκρη μετά, που δεν φταίνει τα ορμονικά, Είναι πόσο ο άνθρωπο έχει δουλέψει μέσα του σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό κυρίω εκφράζεται με την. Το κύριο είναι η ενότητα. Υποδηλεί αν έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ας πούμε και στην Εκκλησία να πάρουμε. Είναι ότι δεν έχουμε, στο, δεν έχουμε λόγο. Δεν έχουμε αναφορά συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο είμαι στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο είμαι σε μια διαδεκασία πραγματικής ζωής. τι ζω. Η αποσία του λόγου αυτού. Φέρει ένα κομμάτιασμα. Είναι αρκετά ύποπτο... μέσα στην εκκλησία... να υπάρχει ένας λόγο που έχει έναν πουρδούκλωμα. Λε, ακού εθνικά, ακούς κοινωνικά... ακούς πολιτικά, ακούς χίλια δυο εφύρδι μίχθη. Αυτά όλα τα πράγματα... δηλώνουν μίαν πτώση πνευματική. Και πτώση είναι ότι... απομακρυνθήκαμε από το ένα που έχουμε ανάγκη. Ο λόγο του κυρίου μα ενός δεν στη χρία, Εκφράζει αυτή την ενότητα που αυτή η ενότητα ξεμπλοκάρει το σύστημά μας και δημιουργεί μια απλότητα στις σκέψη και συνενόμεθα. Ενώ ως δε στη πολύ είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος και πολύ θεραπευτικός. Ενώ ως τη στη Ακόμη ο άνθρωπος και να βρει ένα το οποίο δεν το έχει ανάγκη και αυτό και μόνο του φέρνει μια σχετική ισορροπία. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα δηλώνει αρρώστια. Δεν βγάζει συνεννοήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμη και να μην είναι πνευματικός ο στόχος του, εάν έχει μια ενότητα και έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, βρήκε το, το ένα που έχει ανάγκη στη ζωή του και τα έχει βρει με τον εαυτό του και τη ζωή του. Τα πλουστεύουν τα πράγματα και είναι πιο ισορροπημένο αυτό ο άνθρωπο. Πόσο μάλλον να έχει υπαρξιακή διάσταση αυτό το ένα που έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι που κυρίως δημιουργεί απλότητα στη ζωή μας και στη σχέση μας Δεν είναι γιατί ο ψυχισμός μου είναι αβ μεγάλος έτσι απλός Και εντάξει ε, είναι τέτοια και η ιδιοσυγκρασία μου Κυρίως αυτό το οποίο φέρνει απλότητα Είναι το να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας Να λειτουργήσουμε αφαιρετικά με τέτοιον τρόπο που να κρατήσουμε την ουσία λένε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το τυπικό και δεν μπορούμε να μιλούμε για την ουσία έχουμε ανάγκη και την ουσία και το τυπικό εάν το τυπικό μέρος δεν συνδέεται με την ουσία και δεν έχουμε εντοπίσει την ουσία μας και δεν στοχεύσουμε σε αυτήν είναι πολύ τραγικά τα πράγματα όσο τυπικοί κι αν είμαστε και είναι αρρώστια αυτό ξέρετε όταν προσέχω το ένα το δύο τη συμπεριφορά μου εφαρμόζω κάποιου κανόνες που Επιβάλλει η κοινωνία, ο κόσμος, η εκκλησία είναι, Φέρει καταπίεση αυτό και τρέλα τον άνθρωπο Αν δεν συνδέεται με την ουσία, με τη ζωή αυτό το πράγμα Το τυπικό μέρος δεν είναι κάτι το οποίο το περιφρονούμε Αλλά το θέτουμε σε σωστή του βάση Είναι η ενέργεια, είναι η έκφραση της ουσίας Σαφώς είναι πρόβλημα αν το αγνοήσουμε Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα όμως όταν έχουμε έναν τύπο που δεν συνδέεται με την ουσία Και αυτό λοιπόν που έχουμε ανάγκη που φέρει αυτή την οπλότητα να βρούμε την ουσία μας Να βρει ο καθένας ποια είναι η χαρά του Ποιο είναι αυτό το οποίο του γεμίζει τη ζωή για το οποίο αξίζει να ζει. Η ποιότητα αυτού εκφράζει η ποιότητα της ζωής μας σημαντικό θέμα πάτερ είναι τι με τρόπο ταυτίσματα τον εξωτερικό κόσμο του φένεστε τον τυπικό και δεν κανείς δεν τον εξωτερικό κόσμο τον φένεστε κοντά δεν φτίνουμε τον εξωτερικό κόσμο του φένεστε τον τιμούμε και τον προστατεύουμε εφόσον είναι καρπός της καρδιάς μας καρπός της συσίας την οποία α Λοιπόν, λέει, κι αν ακόμα οι δικοί μας οι κακοί εσπύροι υποψίες στην ψυχή μας, αμέσως ας τις μετατρέψουμε σε καλές σκέψεις και τότε δεν θα μας βλάπτουν. Γιατί είναι καταστρεπτικές υποψίες και δεν αφήνουν την ψυχή ποτέ να βρει την ειρήνη της. Να αυτό ακριβώς είναι το ψέμα που ζούμε με το μυαλό μας. Δύο στοιχεία λέει εδώ. Να μετατρέψουμε τις, καλές σκέψεις σε κακέ, τις κακές σκέψεις σε καλές Ασφαλώς όμως αυτό δεν θα είναι μια δικασία λογισμών δηλαδή σκέφτομαι τώρα και διαρκώ το μυαλό μου είναι σε δράση και προσπαθώ μια σκέψη να την πλάσω θετική. Οι σκέψει. γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχαναγκασμούς, σε ανοησίες, σε τρέλες. Οι κακέ οι κακές σκέψεις δηλούν κάτι, δεν είναι καλά. Ο, ο γιατρός τι κάνει, βλέπει απ' οτι το νόσημα. Δεν ξεκινάει από τα συμπτώματα. Λοιπόν, όταν εγώ σκέφτομαι άσχημα και παίρνω ανάποδες, ξέρω ότι δεν είμαι καλά. Ο γιατρός δεν πάει να πολεμείς το σύμπτωμα, αλλά να βρει την αιτία. Και η αιτία είναι να έχει χαράνει η καρδιά μας. Η, η, όταν έχει λείπειν η καρδιά μας, όταν έχει μελαγχολεί η καρδιά μας, σημαίνει ότι απουσιάζει η ζωή, απουσιάζει η χάρις. Και το σημαντικό είναι να έρθει η χάρης, να αναπαυθεί η καρδιά μας, να βρει... Χαράν, ειρήνη είναι η καρδιά μα. Αυτό από μόνο το αυτό μετατρέπει τα πράγματα. Του αρνητικού λογισμού σε θετικού, το κακό σε καλό. Όταν κάποιο είναι χαρούμενο, αλλά του φαίνεται όμορφο, έτσι δεν είναι. Όταν δεν είναι καλό, του φαίνεται το λάσχημα. Πρέπει λοιπόν να μορφωθεί η ζωή μα. Πρέπει να κυνηγήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο μύζερο άνθρωπο ποιο είναι, η ουσία τη μιζέρια. Ότι δεν θέλει να δει το πρόβλημα μέσα του και να ανατρέψει αυτό το σύστημα και να ελκύσει την χαρά μέσα του και αφήνεται στην κατάσταση που είναι, που είναι μια αρνητικότητα και αρχίζει να δημιουργεί όλο αρνητισμός. Τι ζωή είναι αυτή, τι άνθρωπος είναι αυτή, τι κοινωνία είναι αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το αρνητικό που έχουμε, θέλουμε να το δικαιώσουμε, να το βγάλουμε έξω. Αυτή είναι η μιζέρια. Ο άνθρωπος που αρνητεί την μιζέρια τι λέει, δεν είμαι καλά. Και βλέπω και αυτή να σχήνει και με ταράσει. Και ψάχνει τρόπους να ελπίσει στην χαρά Στη δυνατότητα δηλαδή της χάρας, της χάρητος. Η αναζήτηση αυτής της προσδοκίας, αυτής της δυνατότητας αρχίζει να τον αλλοιώνει σιγά σιγά. Όταν όμως η... η μιζέρια μας κυρίως εκφράζεται ότι θεωρούμε υπεύθυνο τον άλλον για ό,τι κακό μου συμβαίνει. Ασφαλώς μπορεί να φταίει κι ο άλλος και αυτό που λέει η Εκκλησία, πάντα φταίω εγώ, είναι λίγο δυσάρεστο να ακούγεται και δεν είναι κατανοητό με μια αντικειμενική λογική. Έχει άλλη διάσταση αυτό. Γιατί αντικειμενικά πραγματικά ο άλλος, μπορεί να φταίει σε μένα και να μου κάνει κάτι κακό. Και δεν μπορεί να κορυδεύω τον εαυτό μου, όχι, να υποβάλω τον εαυτό μου σε ότι φταίω εγώ, φταίω εγώ, φταίω εγώ. Όχι, μπορεί να φταίει κι ο άλλο. Αλλά η διάθεσή μου να μετατοπίζω διαρκώ το πρόβλημα στον άλλον φέρνει την σύγχυση. Όλοι οι άνθρωποι, αν το ψάξουμε, τουλάχιστον η πλειονότητα από εμά, διαρκώ παραπονείται για του άλλου. Στην εξομολόγηση, όταν θέλουν να μάθουν τι αμαρτίε του, φανάμε τη γυναίκα του τον άντρα του. Ποτέ τον ίδιο. Τα ξέρει καλύτερα άλλο από τον ίδιο. Διαρκώ αυτό γίνεται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έρχεται ο άλλο και σου λέει ένα κατεβατό για τα παράπονα. Και το λέει έχει κάποιο καλό. Έχει κάποιο καλό, αλλά. Ε, κάτσε, λίγο στο καλό <coughs> Δεν είμαι καθόλου σε αυτό <coughs> Και απαιτούμε από τον άλλο Έρχεται ο άλλος πάλι τα ίδια θα σου πει Αυτό είναι μια τακτική Που ναι με κάποιες φορές το έχει και ο άλλος Αλλά να να δούμε Λοιπόν και το πρόβλημά μας σε εμάς Συνήθως ας πούμε Δεν υπάρχει μετάνοια Μετάνοια σημαίνει έρχομαι και κάνω μια αυτοκριτική Μια αυτομεμυσία Λε και στον άλλο σου λέει να κατεβατώ για τον άλλο του λες Εσύ έχεις κάποιο στραβό ε, Ναι Που κάνω υπομονή και δεν μιλάω <Κι> Και λες μπράβο Φωτοστέφανο <Κι> Έρχεται ο άλλος και σου λέει Γιατί πάτερ μου το παιδί μου να είμαι έτσι ε, Γιατί να μην είναι Έχομαι τέλειος Τέλεια γιατί δεν θα σου το επιτρέπει Και το εννοεί το λέει το εννοεί Το είπε πραγματικά Αυτά τα πράγματα λοιπόν Μπορεί να φαίνονται αστεία αλλά είναι αυτή η κίνηση που έχουμε Να ορμήξουμε προς τον άλλο, να αποκτήσουμε από τον άλλο Προσπαθούμε να πάρουμε στη σχέση, τι γίνεται πούμε Υπάρχει μια σχέση σε μια ερωτική σχέση Τι κάνει ο άνθρωπος Βρίσκει κάποιον που θα γίνει η πηγή της χαράς του Δεν δηλαδή, τι σημαίνει αυτό Ευτυχώς που σε βρήκα να αντλώ Αυτό δεν σημαίνει Όχι ευτυχώς που σε βρήκα για να σου δώσω Με αυτή λοιπόν τη λογική της μιζέρια τι Ποια συνέχεια θα υπάρχει, αυτό που περιγράψαμε προηγουμένω. Ξεκινά από αυτή τη βάση. Και αρχίζει και λέει και λέει. Τυχαίο το παράδειγμα γυναίκα και ανδρών. με θεωρήσετε μισθογενή. Λοιπόν, έρχεται η γυναίκα σου λέει. Λέει τι, τι, τι, τι, τι. Και λες, τον αγάπη άντρα, σου Προσπαθώ, πάτερ. <laughs> το παιδί σου όταν τα αυτά θα το Ναι, είναι μικρό. Άμα μεγαλώσει. <laughs> Άρα πια. Η απουσία συγχωρητικότητας δείχνει κάτι. Συνεπώς το πρόβλημα είναι ότι και εκεί είναι ότι ο καθένας συντυπέψεσαι του εαυτού του είναι ακριβώς ότι όταν λέει πατέρες πάντα φταίμε εμείς έχει περισσότερο αυτή τη διάσταση ότι δεν μπορεί άλλος να γίνει χαρά σου αν εσύ δεν βρεις χαρά μέσα σου. Η βασίλειά των ουρανών εντός ημώνεστη αν δεν να τη βασίλισσα μέσα μα, δεν μπορούμε να τη διεκδικήσουμε από τον άλλο. Κατά αυτή την έννοια, του ότι δεν είμαι καλά, φταίω εγώ, όχι ο άλλο. Ανεξάρτητα αν μου δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα που μου δημιουργήσει ο άλλο είναι για να φανεί το πρόβλημά μου. Ότι γιατί... Όχι γιατί είναι το πρόβλημά μου. Όπω λέει κάπου αλλού ο Βάζ Δρόθεος, όταν ένα ψωμί είναι μουχλιασμένο και δεν φαίνεται εξωτερικά, αν το με το μαχαίρι, θα φανεί. Φταίει το μαχαίρι που είναι το ψωμί. Έγινε αιτία το μαχαίρι να φανει το πρόβλημα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε. Ε, Πατέρη μου να πω ότι η πόνια, το ψέμα, η κακυποψία ε, Μήπω έχουνε και ειδικά Δηλαδή πολλές φορές ας πούμε... Ε, για παράδειγμα, ένα στρατηγός επιβάλλεται να, να έχει και εικόνες και κάποιες υποψίες. Ε, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μόνο αρνητικά αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να, είναι, να έχουν και τέτοια... Ο στρατηγός προσπαθεί να προστατευτεί από τον εχθρό. Εντάξει. Και κάνει διάφορους σχεδιασμούς. Φτιάχνει διάφορα σενάρια και έχει σχέδιο για κάθε περίπτωση. Έτσι δεν Είναι. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμεί. Αλλά ποιο είναι εχθρό, ο, ο άλλο ή εμεί. Ο άλλο ή ο αντικείμενο. Ποιο είναι εχθρό μα. Από ποιο προστατευόμαστε. Αν θεωρεί ότι είναι ο άλλο, είναι μια άποψη. Αλλά λέμε, ή ο άλλο είναι εχθρό, μείνει η ζωή μου. Ακόμη και εχθρό μου να είναι ο άλλο, ο πραγματικό μου εχθρό δεν είναι ο άλλο, είναι ότι δεν έχω σχέση μαζί του και ότι είμαι μόνο μου. Η κόλαση δεν είναι ότι άλλο μου κάνει πρόβλημα ότι δεν μπορώ να συνεπάρχω με τον άλλο και άρα προ, ε, εχθρός δεν είναι ο άλλος, είναι η έχθρα εχθρός δεν είναι ο άλλος, είναι ο χωρισμός και πρέπει να λίγο και το χωρισμό και την έχθρα και να βρω τις αιτίες που μπορεί να είναι το αντικειμένο ή μέσα μου άρα είναι καλή η υποψία με αυτήν μόνο την έννοια και μια ακόμα ερώτηση <χω> ε, γιατί αναφέρετε ε, όχι ε, ο αβάς δωρόφαιρο του είναι απαραίτητα για Άγιος ή <σκυρίζει> <y σκυρίζει> είναι γινότητα. Τίποτα δεν είναι απαραίτητο. <ocean> λοιπόν, αυτό όμω που, που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο άνθρωπος τώρα που έχει υποψίες δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Γιατί να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα. Η υποψία είναι πρόβλημα. Η υποψία είναι αρρώστια, η καχυοψία Αλλά ο άνθρωπο που είναι καχύβοτος Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός, έκτρωμα, διαστραμμένος Κι ούτε σημαίνει ότι έχει πνευματικά ολιστήσει Παραπάνω από κάποιον που δεν είναι, έχει υπο... υπό... υπό... υπόνοιες Μα ποια είναι να το λέμε Πολλέ φορές οι υπόνοιες και οι υποψίες Έχουν να κάνουν με το πως μεγαλώνει κάποιο Και με τι βιώματα έχει Δηλαδή Ένας άνθρωπος που δεν είναι γεύτη και αγάπη και πέρασε μια ταραγμένη ζωή που δεν μπορεί κάπου να στηριχθεί, αυτό το κενά τι ανασφαλιές του δεν μπορεί να εμπιστευτεί του ανθρώπους και έχει αυτά, αυτές τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει υπόνοια, δεν σημαίνει ότι είναι αγαθός άνθρωπος, αλλά μεγάλος σε ένα πολύ περιβάλλον και έχει μια αυτοπεποίθηση και έχει μια αυτοεκτίμηση που δεν έχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας αγαθός άνθρωπο πνευματικά. Το λέμε αυτό για να μην ο άνθρωπος φτιάξει κάποια πράγματα και απογοητευθεί. Και δεν το λέμε σαν παρηγορία. Αυτή είναι αλήθεια. Συνεπώς, το ξεπέρασμα αυτών των σχημάτων, είτε κανείς μεγάλωσε καλά ή όχι, είναι να γνωρίσει την αξία την οποία έχει. Η αξία η οποία του δόθηκε. Και έχουμε δύο λόγους. Ο ένας λόγος, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού και είμαστε πολύτιμοι και το λέει διαρκώ η Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνας του, έχει και άπειρη αξία. Όποιος και αν είναι, ο χειρότερος άνθρωπος. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας έχει τον Θεό μέσα του. Γι' αυτό οφείλουμε να το δουλέψουμε, να το πιστέψουμε. Άρα έχουμε, έχουμε αξία. Όποιοι και αν είμαστε. Ο κόσμος λέει, είσαι εγκληματίας, τελείωσες. Η Εκκλησιά σου λέει, αρχίζεις. Έχεις δυνατότητες. <συσίλωσες> Πρέπει να πιστέψουμε αυτή την αξία που μας χάρισε ο Θεός. Ο Θεός έχει θεϊκή <συσίλωσες> αξία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να πιστέψουμε σε αυτή την αγάπη προσωπικά. Και αυτό δεν το πιστεύουμε διανοητικά. Μας το είπε κάποιος και το πιστέψαμε σιγά, θα το ζήσουμε. Η προσευχή και ο πνευματικός αγώνας εκεί προσβλέπει στην βίωση της αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος γευτεί αυτή την αγάπη του Θεού, αυτή τη χαρά του Θεού, τότε νιώθει την υπαρξιακή του αξία. Αποκτά αυτοπεποίθηση. Φεύγει η μειονεξία η του, έλλειψή του. Πάει να είναι κομπλεξικό και να παλεύει με τι υπόνοιε του. Εάν δούμε έναν άνθρωπο που έχει καθαρή μετάνοια και έκανε αρχή μετανία και να πέρασε μια στραβή ζωή, θα τον δείτε και θα τον χαρείτε. Έστω το κάποιο καιρό, για λίγε μέρε πόσο θα είναι, κάποιου μήνε, κάποια ό,τι δώσει ο Θεό, θα είναι πολύ ειρηνικό. Δεν συγκρούεται με του ανθρώπου. Όχι γιατί κρύβει μέσα του λογισμού, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω. Ένα από είναι και η Αν κάποιο έχει έντονη και από όχι είναι εκεί δεν υπάρχει Εκεί δεν υπάρχει. ανάμεσα στο είναι το Ναι, υπάρχει μια εσωτερική αίσθηση πραγμάτων που αρχίζουν να αισθανόμαστε οι γυναίκες έχουν αυτή τη και πολλές φορές δεν πέφτουν κι έξω. Δέστε. Η διέστηση αρχικά είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται, έτσι. Το αντιλαμβάνει ο άνθρωπος. Χρειάζεται όμω προσοχή. Πολλές φορές μου γίνουμε παιχνίδι του πειρασμού και δημιουργούμε φαντασίες και διεσίε που δεν υπάρχουν. Και περιπτώσεις που δεν έχουμε καθαρή την καρδιά μας και θυμάμαι... Για να σα το πω διαφορετικά. Κάποτε ήρθε κάποιο ο οποίο είχε πονηρό πνεύμα, ήταν δαιμονισμένος και διάβαζα εξορκισμούς. Και μου λέει διάφορα και μου λέει «Βαραβά, ρε, από τα 100 που λέω 99 είναι και ένα ψέμα και έτσι εμπεριδεύουν τους ανθρώπους». Μιλούσε η φωνή του αντικειμένου, του διαβόλου, ενώ ήταν άλλη φωνή ακούγονταν. Και λέει «Από τα 100 που λέω 99 είναι αλήθες και ένα ψέμα και εμπεριδεύουν τους ανθρώπους». Πρέπει κανεί να είναι πολύ προσεκτικό αυτό γιατί όλη η ανατροπή γίνεται και όταν συμβούν. Τι, τα, τι πιστεύουν Τι στα όνειρά, Τα χαζά αυτά. Βγαίνουν δε, εννιά φορέ και λοιπον Πάντα βγαίνουν τα όνειρά μου. Και φτιάχνει άνθρωπο τέτοιε φαντασίε και δημιουργεί καταστάσει. Λοιπόν, εάν βεβαιωθούμε ότι συμβαίνουν οι διασύνσει μα, πάντα ζούμε κάτω από το κράτο και έχουμε αυθεντικό όχι των το λογικών, αλλά έχουμε τι διασύσει μα. Και απατώμεθα. Αλλά υποθέσουμε ότι η διέστηρισή μας είναι πάντα σωστή. Το ζήτημα δεν είναι να γνωρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αλλά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό που συμβαίνει. Η υποψία λοιπόν και η υπόνοια συνήθως έχει μια αρνητική διάθεση. Γιατί υποπτεύεσαι κάποιον γιατί τον φοβάσαι ότι θα το χάσεις ή φοβάσου θα, θα σε πολεμήσει. Και η υποψία έχει ως διάθεση τη σύγκρουση, τον ανταγωνισμό. Δεν έχει τη διάθεση της ενότητας. Συνεπώς, το ζήτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία γνωρίζουμε που μποράνε και αληθινά είναι τα οποία διασθάνομεθα. Είναι τι θέλουμε. Αν θέλω να είμαι πάντα νικητής, να μην χάσω ποτέ να κυριαρχίζω πάνω στον άλλον άνθρωπο η διέστησή μου θα μειωθεί το να συγκρουστώ με τον άλλο, να τον πολεμήσω, να αποδείξω ότι έχω δίκιο και να δικαιωθώ και να βγάλουμε ποιο είναι δίκαιο ή ποιο είναι άδικο αν όμως και διάθεση μου δεν είναι αυτή αλλά βλέπω τον άλλο ότι είναι κομμάτι του είναι μου και νιώθουμε ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματο τότε τη διέστηση μου θα την χειριστώ για ευλογία, για συνενόηση, για συμφιλίωση, για συνεργασία, για συνύπαρξη. Όπως για παράδειγμα ο άντρας ή η γυναίκα έχουν διέστηση για τον άντρα τους ότι κάτι συμβαίνει και αρχίζονται το κομό. Διασθάνονται κάτι για το παιδί τους και πάνε να το προστατεύσουν. Τι συμβαίνει. Διαφορετική διάθεση. Το παιδί μου είναι κάτω από εμένα Είμαι εκ των πραγμάτων πάνω από αυτό. Αυτό που λένε το παιδί μου, το αγαπώ, τον άντρα μου, έχει τη γυναίκα μου, είναι και λίγο παραμύθι. Η αγάπη προς το παιδί εκφράζει και μια αίσθηση κυριαρχίας Δύναμης Εγώ είμαι το αφεντικό του. Εγώ είμαι και η δεμόνα, ό,τι και να γίνει. Και να μου κάνει δει ότι πάντα θα είμαι πάνω. Με τον σύντροφό μου δεν είναι πάντα, είμαστε ισότιμοι. Το ποιο είναι κυρίαρχος έχει να κάνει με τα γεγονότα. Έχει να κάνει με τα πως αποδεικνύεται καθημερινά γι' αυτό υπάρχει σύγκρουση. Ενώ με το παιδί μου πάντα είμαι νικητής, εκ τού πραγμάτω από τον ρόλον μου εκτέλεστου ρόλου μου πήραν το ότι είναι προεκτασί πραγματο, από τον ρολον μου, εξαιτίας του ρόλου μου. Πέραν του ότι είναι η προέκταση του εγώ μου, του εαυτού μου και πάντα αγαπώ τον εαυτό μου και όταν περί του εαυτού μου, πέραν του όμως ο ρόλος αυτός εκ των πραγμάτων δείχνει μια κυριαρχία και άρα δεν έχω λόγο να συγκρουστώ. Κάτι άλλο? Ναι. <συγκλώ> <συγκλώ> <συγκλώ> <συγκλώ> <συγκλώ> <συγκλώ> να με συγχωρήσετε, διότι μπορεί να προκαλέσω σύγκυνσης του mm. γλυκούς. Όμως, εφαίες, ο πράτης συμβλήσης, ε, όταν μιλούσε, που έδειξαν ότι μιλήσε ο Μητροπολίτης, έτσι, ε, ο κύριος, κύριος Άθιμος, είπε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Ε, είπε το εξής ότι το κύριε Τηλένθοδο έτσι ο ίδιος ο εγούμενος του ε, και, του είπε, και, γιατί δεν...", και το ρώτησε τον Μητροπολίτη, γιατί εσείς δεν μας υποστηρίζετε. <σχερ> και του γύρισε είπε, και, και είπε ο Μητροπολίτης, στο Ιηγούμενο ότι εσείς θέλετε που προκαλέσατε αυτή τη μανία, ας πούμε, προς την Εκκλησία, το πτήρημα αυτό προς την Εκκλησία και εσείς θέλετε που μας φτύνουν και μαντρίζουν οι άλλοι στον δρόμο. <σχερ> Αυτό, καθ' εμένα, <coughs> δεν ξερωμένα θέμας... Για ποιο έχω δηλαδή να γίνει αυτό το πράγμα. Ποιο. Δηλαδή, να γυρίσει να πει το Ο πράγμα. ο γλωσσοφίες. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω το σκεπτικό του. Ε, προφανώς θέλει να μετατοπίσει το πρόβλημα, να, να εντοπίσει το πρόβλημα ότι ας πούμε... Ε, δεν σας υποστηρίζουμε γιατί έγινε κάποια πράγματα τα οποία ήταν στραβά και δεν, δεν μπορεί να πω... Ε, δεν στράφουσαν αναντίον ε, της Εκκλησίας. Ναι, ναι. Ε, ε, δε, δε, μάλλον θέλει να πει ότι... το, στρα... ε, το Θέλει να πει ότι υπάρχει ένα στραβό που πρέπει να εντοπιστεί. Υποστηρίζεται ο άνθρωπος, δεν υποστηρίζεται το σφάλμα. <Λε> μπορεί να υποστηριχθεί ο άνθρωπος, αλλά το σφάλμα πώς να υποστηριχθεί όταν έγινε, αν έγινε και τι έγινε. <Λε> ε. <Λε> το δεύτερο, εγώ θα σας πω διαφορετικά... Θα, θα έλεγα ότι έχω ένα παράπονο που δεν μας φτύνουν περισσότεροι. <και> Αυτή δεν είναι η θέση τη εκκλησίας. Σταυρωμένη εκκλησία δεν μιλάμε. Μιλούμε για μια σταυρωμένη εκκλησία ή για μια δυνατή εκκλησία. Μιλούμε δεν πρέπει να αγαπούμε τον χλεβασμό. Όταν κάποιος γίνεται μοναχός ή χριστιανός δεν έχει φόβο από όλα αυτά τα πράγματα. Αν με ενδιαφέρει βεβαίως να έχω καλή εικόνα είναι άλλη ιστορία. Αν με ενδιαφέρει να με εν Χριστό είναι άλλη ιστορία. Βεβαίως ανεξαρτήτως προσώπων δεν ξέρω τι έγινε αν υπάρχει απάτη νομική όχι, αλλά πνευματικό πρόβλημα υπάρχει. Ακτιμοσύνη μιλάει ο μοναχός, παρθενία μιλάει ο μοναχός και αυτά δεν υπάρχουν. Όταν ο κόσμος πεινάει δεν μπορούμε με τέτοια πράγματα έτσι δεν είναι. Και δεν μιλούμε για τα πρόσωπα, μιλούμε για τον τρόπο ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι χριστιανικός και πολύ περισσότερο μοναχικός. Και ούτε πρέπει να στηρίζεται το ήθος του χριστιανού στους νόμους, ποιο είναι σωστό ή όχι, δηλαδή αν κάτι νομικά είναι κατοχυρωμένο και, ε, και εν Χριστό, πνευματικά κάτοχυρωμένο. Έτσι δεν είναι. Αυτό νομίζω πρέπει να το λέει η Εκκλησία όχι όταν συμβαίνουν, τέτοια γεγονότητα, η ζωή τη να το δείχνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν η Εκκλησία αγαπά την πτωχία δεν φοβάται τον χλεβασμό. Όταν η Εκκλησία αγαπά και τον, τον σταυρό. και λατρεύει τον Χριστών και τον αδελφό μας δι' της εκοπής του θελήματος δεν φοβάται της ύβρις ίσα ίσα, οι μας καθιστούν συγκενείς του Χριστού για να θέλουμε να γίνουμε συγκενείς του κόσμου Φοβούμεθα τις Ήβρης. Αν θέλουμε να γίνουμε συγγενείς του Χριστού αγαπούμε τις Ήβρης. Εκτός βεβαίω, αν οι αυτές οδηγούν στη βλαστιμία του Χριστού. <laughs> δηλαδή γίνουμε αιτία εμείς να Ήβριζόμεθα όχι εμείς αλλά ο Χριστός στο πρόσωπό μας. <laughs> Τότε θέλει πάλι προσοχή και δεν πρέπει να αγαπούμε τι Ήβρης αν αυτές οι Ήβρης είναι εξαιτία του τρόπου ζωής μας. Προσβάλλεται το χριστιανικό ήθο και βλασιμείται ο Χριστό. τότε διασφαλώ, όχι. Η χριστιανοί αυτοί να, να γινόμεθα υπόδειγμα στου ανθρώπου για να τιμάτε και για να δουξάζεται ο Θεό. Μα αυτή δεν θα μας, πρέπει να μα πονά το ότι μπορεί να μα κατηγορούν και να μα ευρίζουν, όχι για το πρόσωπα μα, αλλά γιατί μπορεί να ευρίζεται ο Χριστό στο πρόσωπο του δικό μα. Και όχι γιατί πρέπει να ο Χριστό, αλλά ο άνθρωπο χάνει τις δυνατότητα τη του. Γιατί πού είναι η ελπίδα του ανθρώπου, α υποθέσουμε. Αυτό που είναι ω πρόβλημα στον κόσμο σήμερα δεν είναι το κακό, είναι ότι δεν ξέρει πού να στραφεί στη δύσκολη στιγμή ο άνθρωπο. Εάν λοιπόν υβρίζεται ο Χριστό και απορρίπτεται ο Χριστό, πού θα στραφεί. Θα στραφεί στον Χριστό. Όταν θα υβρίζει ο κόσμο των μοναχών, των επίσκοπων, των κληρικών, αν να βρίζει αυτόν από μόνο του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άσα μα υβρίζουν. Είναι καλό αυτό. Όταν μάλιστα δικαιολογημένο αυτό. Εφόσον αγαπούμε το Σταυρό, αγαπούμε την Χλέβη και μα καθιστά οικείο του Χριστού. Αν όμως αυτό το πράγμα οδηγεί τον άνθρωπο σε σκανδαλισμό, δηλαδή άρνησης του Χριστού, άρα άρνησης της ελπίδος που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, τότε έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και δεν πρέπει να μας πονάει τόσο ότι μας ευρίζουν, τότε ο άνθρωπος χάνει τις ελπίδες του. Χάνει την αναφορά του στον Χριστό. Ε, πάνω σε αυτό, αν ε, αντί ο κόσμος να κλονίζει κόσμο, ο Χριστός για την αρχή. Δεν ξέρω ποιος κολονίζεται και τι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος είναι χριστιανός και δεν είναι. Μιλούμε και ο κόσμος είναι χριστιανός και οφείλει να είναι Χριστός και οφείλουμε να του δείξουμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί να Ξέρετε, γιατί θα ήθελε να δει έναν παπάν, έναν μοναχόν, έναν δεσπότη, έναν χριστιανό φτωχών, ειρηνικό που αρνεί το δικό του θέλημα για τον άλλον και σκανδαλίζεται. Όχι γιατί μπορεί να αρνηθεί το Χριστό Αλλά βρε παιδάκι μου δεν είμαστε και άγιοι θέλουμε και μια παρηγοριά Θέλουμε και μια ελπίδα, θέλουμε και ένα υπόδειγμα Γιατί είμαστε ανάπηροι Δεν θέλουμε, δεν έχουμε ανάγκη έχουμε τόσα πολλά μου, και μόνο από ένα πράγμα. Ναι τα υποδείγματα δυστυχώς τα διαβάζουν στου συναξαριστές Εν τις πράγμαση ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε γιατί στις αγαθοί και, και αδιάφθοροι άνθρωποι ενοχλούμεθα ιδιαίτερα όταν προκλήφτει κάτι σαν το βατοπέρι αν είναι και αυτό και πόσο είναι και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια πλατιά υποκρισία που όλοι κρυβόμαστε πίσω από διάφορα φαινόμενα. αντί να δούμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα που ακουπάει όλη την κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό και ακουπάει καθένα προσωπικά ξαφνικά βρίσκουμε κάποια μαύρα πρόβατα για να κρύψουμε την δική μας ενοχή σε όλα αυτά και τις δικές μας ευθύνε και βολευόμαστε κατηγορώντας μια κατάσταση. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο νομίζω. Από όλου και σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι. Αυτό όμω Κώστα που, που είναι απόλυτα σωστό, λείπει κάτι από όλα αυτά. Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σωστό. Λείπει όμως κάτι που κάνει τη διαφορά. Δεν μας σκανδαλίζει αυτό. Δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί κάτι. Δεν μάθαμε λέμε ήμαρτο. Δεν μάθαμε λέμε συγγνώμη. Δεν μάθαμε να, κάνουμε, να έχουμε συντριβή. Και ο κόσμος που έχει την ενοχή του, που έχει την έλλειψή του και θέλει να προβάλλει το πρώμα στον άλλον, θα μπυκλωβιζόταν και θα θερεπευόταν αν έβλεπε να συντριβόμασταν. Θα ερχόταν να μας παρηγορήσει και θα παρηγορήσει και τον εαυτό του. Άρα αυτό που είναι πρόβλημα, δεν είναι το λίστιμο, είναι η αμετανοησία και σκληροκαρδία που διεγύρει σε αυτόν τον κόσμο τον Αδαήν την ανάγκη του να οχυρώνει τις δικές του νοχιές πίσω από τα λάθη τον άλλο. Αν τα λάθη μας δεν είχαμε τον φόβο να τα εκθέσουμε εν μετανία, τότε θα γινόταν μια θαυμάσια ευκαιρία αλλαγή και αλλοίωσης. Γιατί είναι τόσο τρυφερό ο Θεός και τόσο γλυκός ο Θεός που μας δίνει δυνάτηκε από το λάθος μας να βγάλουμε μαργαρίτη. Το πρόβλημα δεν είναι το λάθος ότι κρατάμε το λάθος και δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε και θέλουμε να δώ, δώσουμε άλλο πρόσωπο στο λάθος μας. Όλοι. Τι θα μας έσωσε; την κοπριά μας Δεν κρατάμε τα κρατάνε σακουλάκι πολύ γύρω παίης το βάλουμε στο, στο χωράφι να αφήσει το λουλούδι. Άρα η μία αλήθεια που έχει να κάνει με μια κριτική προσέγγιση του πράγματο, αντικειμενική, σωστή. Ναι, όταν δω το λάθο, το δικό μου θέλω να βρίσκω ένα μαύρο πρόβατο και τα ρίχνω όλα. Εντάξει. Αλλά και γιατί για τα μαύρα πρόβατα δεν λέμε ένα Ήμαρτο, για να κάνουμε τον άλλον να γκρεμιστεί και να πει, Εντάξει, και εμεί συγχωρείτε και εγώ κάνω λάθη. Έτσι, θα, θα λέει. Όσο όμω είμαστε σφιχτοί στη δικαίωσή μα, που προσπαθούμε να την τεκμηριώσουμε λογικά, σμυκόμαστε. Φανταστείτε ένα ζευγάρι. Που κάνει λάθο, ο άντρα την έκανε τη γυναίκα, την αυτήν, ναι, την απάτησε πώ το λένε και προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι. Ή ξενοκοίταξε, οτιδήποτε άλλο. Προσπαθεί να αποδείξει. Μα εγώ το είδα, μα έτσι κι αλλιώ γίνεται η σύγκρουση. Και αρχίζει μετά και ο ένα να ρίχνει τον άλλο. Αν πει, έκανα, ξέφυγα, ήμαρτον, κλαίω, πέφτω τα πόδια σου και όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει αληθινή μετάνεια. Αλλιώνατε σιγά σιγά κι άλλο. Και λέει, μη στενοχωριέ. Θα προσπαθήσουμε μαζί. Και αν έχει το θάρρος να πει και εγώ, σκέφτηκα κάποιον άλλον. <χει> Γιατί θα σκέφτηκε σίγουρα. Μην δουλεύομαστε. <χει> με αυτό το λόγο, αυτό που λείπει τελικά σε όλα αυτά. Ότι αρνούμεθα τον ευαγγελικό λόγο. Πού είναι η μετάνια; Πού είναι η αυτομεμψία, Πού είναι αυτοκριτική. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ότι λείπει αυτό με ψείο θα ρίχνει στον άλλο. Και δεν μάθαμε να λέμε το ίμαρτο. Όλοι. Εμείς που τα λέμε είμαστε έξω από το παιχνίδι. Αν είμαστε στο παιχνίδι στο δικό μας παιχνίδι ήδη και χειρότεροι είμαστε. Κανείς άλλος? Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά το θέμα του Μητροβουλίτου που έφτιαξε... Παιδιά δεν μου είσαι ευρωταφεντικό, με βρω τον πελά τώρα. Ενθύμωση γιατί έβριζαν το όνομα τη Παναγία, ε, Γι' αυτό το είπαμε μετά το. <συμίως, γι'> αυτό... <συμίως> <συμίως> Φαντάζομαι ότι ο επίσκοπο δεν είχε πρόβλημα για τον εαυτό του. <συμίως> είχε πρόβλημα ότι η Εκκλησία προσβάλλει του και ο Χριστό. Με αυτή έννοια το έλεγε προφανώ. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, έχουμε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν τη δεύτερη περίπτωση που λέει ψέματα ο, ο άνθρωπο. Εκείνος δε που ψεύδεται με λόγια είναι αυτός που όταν ας υποθέσουμε βαριέται να σηκωθεί για την αγρυπνία δεν λέει συγχώρεσέ με γιατί βαρέθηκα να σηκωθώ αλλά λέει είχα πυρετό, ήμουν αζαλισμένος, δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν είχα κουράγιο και λέει δέκα λόγια ψεύτηκα για να μην βάλει μια μετάνη και να ταπεινωθεί αυτό που λέγανε προηγουμένως, ήδη τη λουκούμη ήρθε Αντί να το πούμε ένα ήμαρτο και να τελειώσει η ιστορία και να αρχίσει να βοηθάει και χάρη του Θεού εμείς βρίσκουμε χίλιες δύο προφάσεις ο καθένας από την πλευρά του και από τη θέση του και από τη στάση την οποία κρατάει αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι προσπαθεί επίμονα με τις αντιρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του τι είναι που το λέει να ανασκευάσει την κατηγορία μόνο και μόνο γιατί δεν τη σηκώνει παρόμοια συμβαίνει αντίχη και λογομαχήση με τον αδελφόν του δεν δηλαδή, σταματάει τότε να δικαιολογείται και να λέει, εσύ όμω είπε, εσύ έκανε, εγώ δεν είπα, εκείνο είπε, αυτό εκείνο. Mm. Μόνο και μόνο για να μην ταπεινωθεί. Mm. Στην ουσία λοιπόν, η διάθεση μα να κρύβουμε την αλήθεια, να λέμε ψέματα με τα λόγια, είναι να προστατεύσουμε αυτό μα γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Mm. Πάλι, αν επιθυμεί κάποιο πράγμα, δεν ανέχεται να πει επιθυμώ αυτό, αλλά γυρνοφέρνει τα λόγια του λέγοντα. Υποφέρω από αυτό και χρειάζομαι εκείνο. Μου είπα να κάνω αυτό. Και λέει τόσα ψέματα μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Έτσι δεν κάνουμε. Δεν θέλουμε άμεσα να πούμε κάτι. Λείπει η ευθύτητα. Η απουσία της ευθύτητας είναι ψέμα. Και λέμε εκείνο έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω αυτή τη δυσκολία. Δεν να πάβομαι. Και δεν λέμε άμεσα και ευθέω τι ζητούμε. Ήρθουμε χίλιε δύο προφάσεις να καλύψουμε... Την αδυναμία μα, τη δυσκολία μα με αυτού του τρόπου. Παρόμοια και το, ψε... και το ψέμα λέγεται ή για να μην κατηγορηθεί κανεί και ταπεινωθεί, ή για να μην κάνει κάποιο θέλημα, ή για να κερδίσει κάτι. Και δεν σταματάει αυτό που ψεύδεται από το να γυναιοφέρνει εδώ και εκεί και να μηχανεύεται πάντοτε τι να πει μέχρι να καταφέρει το σκοπό του. Αυτό ποτέ δεν γίνεται πιστευτό. Αλλά κι αν ακόμα πει κάτι αληθινό, κανεί δεν μπορεί να τον πιστέψει. Αλλά και για την αλήθεια που λέει εμφιβάλλουν οι άλλοι. Δέστε πόσο πρόβλημα. Εάν δεν μάθουμε την ευθύτητα σε κάθε σχέση, αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει αμφισβήτηση του άλλου. Και είναι πολύ δυσάρεστο να ξέρεις ότι ο άλλος σου λέει σε πέντε λεπτά θα έμειξε μισή ώρα. Τι να πιστέψεις μετά. <χω> Όταν σου λέει το α ή το β, χάνεται μετά η σωστή σχέση. Και μετά αν το πεις κάτι σε περνάει και τρελό και παράξενο. Η ιστορία ότι όταν ο άνθρωπος διαφυλάσει ένα μέτρο ακρίβειας στη ζωή του, ευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλιώς μετά μας λέει κάτι σοβαρό και δεν το πιστεύουμε. Όταν χαθεί λοιπόν η εμπιστοσύνη, χάνεται και σχέση. Και παρακάτω αβάζ ένα περιστατικό ότι κάποιες στιγμές μπορούμε να είναι με ψέματα. σε τι λέει. Συμβαίνει δε πολλές φορές να υπάρξει μια πραγματικά δύσκολη περίσταση που, που αν κανείς δεν προσπαθήσει να κρύψει κάτι από αυτή ή να την αποκρύψει ολόκληρη αλλά για την αλήθεια και μόνο την αποκαλύψει τότε τα πράγματα οδηγούνται σε περισσότερο ταραχή και στενοχώρια. Δείτε τι, πόσο διάκριση έχει. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μόνο ένα αντικειμενικό γεγονός έγινε δεν έγινε. Η αλήθεια είναι Πόσο έχω διάθεση αγάπη. Η, αγα... η αλήθεια τι είναι, το αληθινό. Ποιο είναι το αληθινό, αυτό που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν ξεχνιέται, το αιώνιο. Και ποιο είναι, είναι η αγάπη του Θεού ή το αιώνιο. Είναι η αγάπη του αδελφού μα το αιώνιο. Είναι η αγάπη το αιώνιο. Αυτό που είναι κάτω θάνατο είναι η αγάπη. Άρα υπερέχει τη αλήθεια η αγάπη, ή αν θέλετε, η πραγματική αλήθεια είναι η αγάπη. μα αυτή την έννοια λοιπόν, οικονομούνται κάποιε περιπτώσει. Για να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η αγάπη, να αποκρύψει κάποιο την αλήθεια. Όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια περίσταση και βρεθεί κανεί σε μια τέτοια ανάγκη, τότε μπορεί να κάνει μια παρέκκληση από την αλήθεια, λέγοντα λόγια που δεν ανταποκρίνονται ακριβώ στην πραγματικότητα. ή να αποκρύψει, να μην μιλήσει καθόλου, έτσι. Για να μην προκληθεί, όπω είπα, περισσότερο ταραχή και στενοχώρια ή κίνδυνο, είναι πάρα πολύ φρόνιμο. Και η λέξη ταιριάζει απόλυτα. Να ξέρει ο άνθρωπος να κλείνει το στόμα του. Είναι πολύ σοφό να μιλάμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ σοφό να περιμένουμε να εξελίσσονται τα πράγματα και ανάλογα να τοποθετούμε θα. Η βιασύνη να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάμε ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο σε σχέσεις και μέσα μα. Χάνουμε την ευγένεια της ψυχής. Χάνουμε την σοβαρότητα. Κάνουμε το μέτρο. Ο άνθρωπο που έχει μέτρο και σοβαρότητα διαφυλάσσει την ευγένεια τη καρδιά του. Όπω ακριβώ είπε και ο Αβάς Αντώνιος τον Αβά Γάθωνα, του λέει το εξή. Δε, δύο άνθρωποι έκαναν θόνο μπροστά σου και ο ένα κατέφυγε στο κελί, του, στο κελί σου. Και να, το όργανο τη εξουσία που ψάχνει να το βρει έρχεται και σε ρωτάει, Μπροστά σου έγινε ο φόνο. Ιαν δεν οικονομήσει τα πράγματα, παραδείδησε ο άνθρωπο σε θάνατη. Και όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια μεγάλη ανάγκη και αναγκαστεί κανείς να παρεκκλίνει από την αλήθεια, και τότε δεν πρέπει να ξεχνιάζει, να ξεχνιάζει αλλά να μετανοεί για αυτό που έκανε. Δε τι, τι, τι παρα, παρακάτω λέει ο Αβά, Επειδή τώρα ξέρει, είμαστε αδύναμοι όλοι, ακούγοντα το λέω αυτοί, Ωραία, βρήκαμε ένα παραθυράκι. Όλοι οι νόμοι έχουν και ένα παραθυράκι. Και ίσω τα παραθυράκι είναι διδονοτέρα των νόμο. Τα ξέρουν διδονοτέρα και, και φοριακοί αυτά καλά. Λοιπόν. Και όταν λοιπόν, συβή... τι συμβαίνει όμω. και αυτό βέβαια δεν πρέπει να το κάνει συνέχεια, αλλά μια στις χίλιες, όχι χίλιες στις μία, μιας στις χίλιες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη χρήση τι το λέει, του αντίδοτη, των δηλητηριάσεων και, το, και με το καθαρτικό που αν πίνονται συνέχεια βλάπτουν. Αν όμω θα πάρει κανεί μια φορά σε αραιά χρονικά διαστήματα και εφόσον μόνο υπάρχει πραγματική ανάγκη, τότε τον ωφελούν. Είναι αντίδοτο. Όπω το δηλητήριο. Έτσι πρέπει κανεί να αντιμετωπίζει αυτέ τι περιστάσει, ώστε ακόμη κι αν για πραγματική ανάγκη θέλει να παρεκκλίνει από την αλήθεια να το κάνει. Αλλά όπω είπα, μια φορά στι χίλιε και μόνο για το καταπιστικό μέγεθο τη ανάγκη και πάλι σε όλη τη ζωή τον φόβο προς τον Θεό και να του δείχνει την καλή του προέρεση και τη σπουδαιότητα τη ανάγκης και τότε ο Θεός τον σκεπάζει. Επειδή ακόμα και αυτό δεν πάβει να προξενεί ζημιά στην ψυχή του ή αν συμβαίνει για αυτόν τον λόγο, λέει, μας σκεπάζει ο Θεός και βλέπει, τη διάθεσή μας και το κίνητρό μας. <κυρίζει> Πέρασε η ώρα. Ε, Λεωνίδα την άλλη Δευτέρα να κρατήσει την ερώτηση και θα τα πούμε, έτσι. Τετάρτη βράδυ τη Αγίας Βαρβάρα θα έχουμε αγρυπνία όσο θέλετε. Διευχόν των Αγίων Πατέρων η Κύριε Ιησού Χριστέω ο ημών, ελέησον και σώσον ημάς.